Ah uh, your face You big disgrace Kicking your can all over the place Singing We will, we will rock you We will rock you Ah uh, We will, we will rock you, uh, we will, we will rock you. Τα A μαζί, Α α, αλφα, αλφα, αλφα, κάτι καρπούζια. Παλιά, όταν τα πουλούσαν, βάζανε αλφα, αλφα, αλφα. Μετά αλφα μετριόταν η ποιότητα του καρπουζιού Βάλαμε εδώ λοιπόν το Βελόπουλο και τον Άδωνη στα Α. Τα Α του Άδωνη είναι δύο, ένα από μια συγκέντρωση, ένα από τη Βουλή. Είναι παλιά αυτά τα Α. Τα Α, το άμα, A, τα και το Ο το του Βελόπουλου, είναι κώδικε όλα αυτά. Είναι φρέσκα. Τα είπε σε ραδιοφωνική εκπομπή που κάνει. Οπότε ήταν ιδανικά έτσι για να ξεκινήσουμε. Δεν λένε τίποτα και ταυτόχρονα λένε πολλά. Αυτέ οι παπάντζε που λένε οι καλλιτέχνε και οι ποιητέ για να ερμηνεύσουν το τίποτα. Βελόπουλο, λοιπόν, επειδή μετά δεν βγάλα μακρύ, θα ακούσουμε τώρα ανάλυση για όσα συμβαίνουν στον πόλεμο, στην Τουρκία, την Ελλάδα, γενικότερα στην περιοχή. Καλεκυρίε και κύριοι, η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Κωνσταντινούπολη. Ε, ήταν μια επίσκεψη που πραγματικά ε, εξεπλάγινε για τα αποτελέσματα παραδώσαμε τη συνδιαχείριση στην εκμετάλλευση στο, στο Αιγαίο με βέβαια κάτι παραπάνω στην Κρήτη και στο Καστελόριζον αλλά είμαι δανεικητές διότι όλα αυτά καλαικυρίες και κύριοι συνάδουν με την περήφανη εξωτερική πολιτική άμα α, το street gonna take on the Κυριάκος Μητσοτάκης, Ο υποκυβερνητικό εκπρόσωπο έχει ένα δίκαιο, το έχει πει παλιά βεβαίω, ότι είναι το όπλο. υπέροπλο θα πω εγώ, για όλα τα θέματα που συμβαίνουν στον πλανήτη. Ρίχνει τι τιμέ του φυσικού αερίου, θα σταματήσει τον πόλεμο, πρωταγωνιστεί στα πάντα. Παίρνει διεθνεί πρωτοβουλίε. Τον ακούνε όλοι δεν κουνάει ρούπι. Ούτε ο Γερμανό Καγκελάριο, ούτε ο Αμερικανό Πρόεδρο, ούτε ο Ρώσο Μακελάρη, τίποτα. Κανεί απ' αυτού δεν ακούσουν, Κυριάκο Μητσοτάκη, τώρα που είναι στη δεύτερη μέρα. λόγω νόσησης από τον κορονοϊό ε, α, ακούμε εδώ το κυβερνητικό εκπρόσωπο να μας λέει ότι είναι υπερόπλο εγώ το λέω, όπλο είπε κατά του COVID ε, αυτά, έτσι, για αρχή λίγο οικονόμου λίγο βελόπουλος ό,τι πρέπει είναι γιατί θα πάμε και στα πιο σημαντικά ε, σήμερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Sky ο Δημήτρης Οικονόμου ο αγαπημένος μας συνάδελφος έχουμε φάει και ψωμί και αλάτι μαζί εκεί όταν ήμασταν Και είναι όπως ένα συνάδελφος που έχει πολυετή εμπειρία στα, στη δημοσιογραφία, είναι τεκμηριωμένος, είναι διαβασμένος, ξέρει τις θέσεις των κομμάτων, ξέρει τις στρατηγικές, τις τακτικές, πώς επικοινωνιακά παίζονται τα πράγματα και αναλύουν την δημοσκόπηση που παρουσίασε χθες ο Sky και φτάνουν στα ποσοστά του κουκουέ. Είναι η νέα δημοσκόπηση ε, που θα δείτε τώρα τη ΜΑΡΚ, εδώ mm -hmm. βλέπουμε την πρόθεση ψήφου, 32,5% για τη Νέα Δημοκρατία, 31,5% ήταν στον στο, προηγούμενο μήνα, 21,2% για τον ΣΥΡΙΖΑ, ελαφρώς ενισχυμένο και το κόμμα της Αντιπολίτευσης, 14,5% σχεδόν στα ίδια το κίνημα αλλαγή, 5,8% για το Κομμουνιστικό Κόμμα, Κυριάκο Βελόπουλο Πάνω κάτω στα ίδια, ελληνική λύση. Πέρα τη Ρωσία. Βαρουφάκι, το βλέπουμε εδώ όντω. Υπέρ τη Ρωσία. Πάντα να μυθιστά χρωστά. Σύμπησε 25. και το κουκουέ κάτι. Το Επίσης τη Ρωσία. Σύμπησε 25. και το κουκουέ κάτι. Μπερς Επίσης τη Ρωσία. Υπέρ τη Ρωσία του Κουκουέ, γι' αυτό πήγε στην πρεσβεία. Επειδή είναι υπέρ τη Ρωσία και θα πω και εγώ ότι στα υπόγεια του Περισσού υπάρχουν ρούβλια. Τα στέλνει ο ίδιο ο Πούτιν, γιατί είναι σύντροφο. Είναι κομμουνιστή ηγέτη ο Πούτιν και χρηματοδοτεί το Κουκουέ. Το ρόλεξ του Κουτσούμπα το έχει κάνει δώρο ο Πούτιν. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Υπό φίλου έχει πλοία που φέρνει πετρέλαιο από την νότια Ρωσία, εκεί από την λίμνη του Αζόφ. Η ρωσική που θα γίνει τώρα Υπάρχει δηλαδή από κάτω υπόβαθρο Όλα αυτά και 100 άλλα τέτοια Τα διαβάζω από χθε στο Twitter Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γράφουν Επειδή κάναμε το ένα tweet Με την υψωμένη γροθιά της Μποφίλιου Που έχει γράψει όλο αυτό Έχει γίνει και σκίτσο, έγινε και σύνθημα και και και Είναι ένα σήμερα που έχει πάρει το παλτό που φορούσε χθε η Μποφίλιου το έχει δίπλα σε διαφορετική φωτογραφία και γράφει πόσο αγόρασε το παλτό αυτό η Μποφίλιου ότι είναι ακριβό το παλτό και άρα δεν πρέπει να μιλάει για την ειρήνη, για τους ανθρώπους να καταδικάζει την ρωσική σβολή να κάνει διάφορα τέτοια η βλακεία έχει πιάσει όχι ουρανό no limits που λέει και η παροιμία και το ρητό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είχε πει αυτό κάποια Βεβαίω, εδώ στην περίπτωση του Δημήτρη Κονόμου δεν είναι μπλακία. Η μπορεί και να είναι, άγνοια τελείω, αλλά νομίζω είναι δουλειά. Είναι δουλειά, βρώμικη δουλειά, βρωμοδουλειά κανονική και καθαρή. Να αποδίδει ένα ακόμα κάτι που δεν ε, το έχει υποστηρίξει ποτέ. Και δεν θα μπορούσε να το υποστηρίξει ποτέ. Το συγκεκριμένο κόμμα να υποστηρίξει πόλεμο, τον όποιον πόλεμο σε καμία περίπτωση. Ένα μάτσο ηλίθι και ένα μάτσο επαγγελματίε για βρώμικε δουλειέ. συνεχώς λένε αναπαράγουν παράγουν αυτό το τόσο ηλίθιο ψέμα γιατί θα μπορούσαν να πούνε χίλια δύο για το ΚΚΕ όπως και για άλλα κόμματα φορείς αλλά διαλέγουν πάντα μια ηλικιότητα αυτή που μπορεί να χωρέσει στο μυαλό το φτωχό που έχουν, το δόλιο που έχουν γι' αυτό λοιπόν θα ανοίξουμε ό,τι μπορούμε να ανοίξουμε say Yeah, boy, yeah, boy, boy. Στο τραγούδιο Δημήτρη Οικονόμου Στα φωνητικά ο Κυριάκος Βελόπουλος Αυτά τα πολύ ωραία Θα επανέλθουμε σε λίγο Σε όλα αυτά που γίνανε χτες Με την συναυλία στο Σύνταγμα Και το, το μένος Την αρρώστια Τη λύσα που έχει πιάσει πάρα πολλούς Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ διασκεδαστικό Στα καλά καθούμενα Μια μικρή συναυλία φοιτητών Να πάρει τέτοια διάσταση και να αναδείξει τον εσωτερικό κόσμο όλου αυτού του κόσμου. Πώ ξέρουν να αντιδράνε, με τι σεξισμό και μόνο σεξισμό, λόγω τη υψωμένη γροθιάς και πώ του έκατσε αυτή η γροθιά, πώ του έκατσε αυτή η εικόνα. Γιατί θα πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ε, για άλλη μια φορά, κάθε μέρα οπότε βγαίνει, στο press room, μέρα παραμέρα συνήθω, θα πει ένα πείμα στην αρχή, στο οποίο πείμα πάντα ο Κυριάκο Μητσοτάκη, πρωταγωνιστή στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Ο Πρωθυπουργό πρωταγωνιστεί, όπω γνωρίζουν όλοι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναλαμβάνοντα ουσιαστικέ πρωτοβουλίε, <Ροί> ώστε να βρεθούν κοινέ ευρωπαϊκέ λύσει στα ενεργειακά προβλήματα που εγείρονται μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. <Ροί> Ανέπτυξε συγκεκριμένε πρωτοβουλίε. Επιβεβαιώνεται, άλλωστε, η επισήμανση αυτή από το γεγονό ότι από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε η πρόταση του Πρωθυπουργού, η τιμή του φυσικού αερίου έχει υποχωρήσει σημαντικά. <Ροί> Ο Πρωθυπουργός πρωταγωνιστεί όπως γνωρίζουν όλοι μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Επιβεβαιώνεται άλλωστε η επισήμανση αυτή από το γεγονός ότι από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε η πρόταση του Πρωθυπουργού η τιμή του φυσικού αερίου έχει υποχωρήσει σημαντικά. Από τη στιγμή αυτό επιβεβαιώνεται, το λέει ο πρόσωπος, ο άλλος οικονόμου, ο τυπικά. Ο τυπικό κυβερνητικό εκπρόσωπος ε, με το που δημοσιεύτηκε αυτή η επιστολή, που έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα, αμέσω κατρακύλησαν οι τιμέ στι αγορέ του φυσικού αερίου. Μόνο με τη δημοσίευση τη επιστολή. Που να τριζε τα δόντια, που να του έριχνε και βλέμμα, και που να χτύπαγε και το χέρι στο τραπέζι, τι θα είχε γίνει στον πλανήτη, θα τρέχαμε τώρα όλοι. Μέσα σε όλα αυτά τα λέει κανονικά, τα γράφει κανονικά και βγαίνει και τα λέει, δεν ντρέπεται καθόλου ο κύριο Οικονόμου, αξιοσέβαστο κατά τα άλλα. Έχει κλέψει πολλέ δουλειέ σαν καλλιτεχνών, γι' αυτό είναι κλειστά. Γι' αυτό κλείσαν τα θέατρα αυτά. Γιατί μπορούν μόνοι του και τα τσίρκο. Γι' αυτό τα κλείσανε. Γιατί μπορούν τα μόνοι του να παίξουν του αντίστοιχου θειάσου. Μέσα σε όλα αυτά βγαίνει και ο Στουρνάρα, διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδο, κεντρική μα τράπεζα. Και ε, είπε κάτι που θα γίνει, γιατί συνήθω τέτοιοι τύποι λειτουργούν ω λαγί. Θέλω όμω να σα πω ότι κάτι άλλο. Η ελληνική κυβέρνηση ήταν από τις κυβερνήσεις εκείνες που δώσανε κατά τη διάρκεια της πανδημίας τα μεγαλύτερα ποσά ε, στα νοικοκυριά και στι επιχειρήσει. Ω ένα βαθμό αυτό αντανακλάτε σήμερα σε πολύ μεγάλο ποσοστό αποταμιεύσεων των νοικοκυριών και, και των επιχειρήσεων. Μπράβο! Άρα ένα σημαντικός αριθμός ε, ε, νοικοκυριών και επιχειρήσεων έχουν αποθεματικά, όπως έχει και το ελληνικό κράτος, αποθεματικά σημαντικά, Για να αντιμετωπίσει ε, μία, ένα έκτακτο περιστατικό όπω είναι αυτό, Αν καταλάβατε, θα βάλουν χέρι στα αποθεματικά στι όποιε καταθέσει έχετε έχουμε στην τράπεζα. Ένα θέμα είναι αν υπάρχουν καταθέσει. Ένα δεύτερο, αν υπάρχουν, θα εξαφανιστούν. Και γιατί λέω αν υπάρχουν, Διότι έβλεπα κάτι στοιχεία του ΕΦΚΑ, το 1 τρίτο των εργαζομένων σε αυτόν τον τόπο, το 1 τρίτο. Ο ένα στου τρει δηλαδή, δεν είναι λίγο, αμείβεται με ποσό μικρότερο από το επίδομα ανεργία. Άνετα αυτό αποταμιεύει, δεν το συζητάμε. Όλοι αυτοί έχουν στην άκρη λεφτά για μια δύσκολη προσωπική του στιγμή, αλλά ο Εδώ Στουρνάρα το μεταφράζει ω μια δύσκολη στιγμή του πλανήτη. Λόγω κερδοσκοπία, φυσικού αερίου, υπεριαλιστικών πολέμων, εισβολή τη Ρωσία στη δύσμηρη Ουκρανία. Επειδή λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά. Θα υπάρχουν οι καταθέσει που θα φαγωθούν. Θα δοθούν δηλαδή στη ΔΕΗ, στο λογαριασμό τη ΔΕΗ, θα δοθούν στα αυξημένα προϊόντα, στη βενζίνη. Γι' αυτό βάζετε όλοι οι λεφτά στην άκρη, όσοι μπορείτε και δεν ανήκετε στο ένα τρίτο που είστε κάτω, όχι τα άλλα 2 τρίτα καταθέτουνε, γιατί ξέρουμε τι συμβαίνει και με έναν μισθό που είναι του χιλιάρκου ή του διχίλιαρού. Τι περισσεύει για να καταθέσει και τι περισσεύει για να αφού βουλώσει τρύπε να περάσει μετά υπόλοιπα. Ο κύριο Τρουνάρα λοιπόν. Βρήκε τη λύση. Βρήκε τη λύση οι καταθέσει που έχουν σωρευτεί τα τελευταία ένα-δύο χρόνια. Γιατί βλέπει μόνο νούμερα, δεν βλέπει ποιοι ακριβώ καταθέτουν, πόσα καταθέτουν και με τι ρυθμό και για ποιο λόγο μπορεί να υπάρχουν κάποιε καταθέσει εκεί. Για ιερού Γιατί ζει ένα κράτο μπάχαλο και αν πάσα στιγμή να σου τύχει κάτι, χρειάζεσαι χρήματα, δεν μπορεί να πα σε αυτά τα νοσοκομεία έτσι όπω τα έχουν καταντήσει όλοι αυτοί που κυβερνούν όλα αυτά τα χρόνια. Το συνέχισε, δεν έμεινε μόνο εκεί. Το πήγε παραπέρα. Ναι βεβαίως από την άλλη είναι τέτοια η εκτόξευση ε, του κόστους ζωής κύριε διοικητά που φοβάμαι ότι ακόμη και αυτά τα αποθεματικά που λέτε είναι θέμα ελάχιστου χρόνου για τα περισσότερα νοικοκυριά να εξαφανιστούν Οι αποταμιεύσει που έχουν συσσωρευτεί έτσι, ε, είναι αποταμιεύσει που μπορεί ε, να ε, βγάλουν ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση από τη μια δύσκολη θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα <Το> Θα σας γνάρουμε! Οι αποταμιεύσεις που έχουν συσσωρευτεί, έτσι, ε, είναι αποταμιεύσεις που μπορεί ε, να ε, βγάλουν ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση από τη μια δύσκολη θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα σας γνάρουμε! Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Οπότε, αφού έχουμε λεφτά, μιλάω για αυτούς που έχουν καταθέσει. Ε, μπορούμε άνετα να τα δώσουμε στο λογαριασμό τη ΔΕΗ. Εγώ το θα το κάνω. Έχω κάτι λίγα εκεί στην άκρη για μια ώρα ανάγκη. Άνετα και με πολύ μεγάλη χαρά θα πάω στο βενζινάδικο. Μετά να βάλω βενζίνη και θα τα δώσω κυρίω στη ΔΕΗ. Στη ΔΕΗ με πολύ μεγάλη άνεση. 2-11-10-80-8-80. Όσοι έχετε καταθέσει και Πόρσε Καγιάν που έλεγε χθε ο Βελόπουλο ή Πόρσε Καγιέν που έλεγε ο Άδωνη Γεωργιάδη. Με στη μούρη μα το τρίβουνε και κοροϊδεύουν, δεν είναι μόνο Και είναι βαθιά απαταιώνε, είναι και αδίστακτοι. Βγαίνουν και λένε ότι έχετε όλοι οι σε καγέν, γι' αυτό δεν μειώνουμε το φόρο στα καύσιμα. Βγαίνει και τούτο εδώ και λένε: Έχετε καταθέσει, μην ταράζεστε, μην γκρινιάζετε, θα φάτε από τι καταθέσει. Αν χρειαστεί, για όσο καιρό χρειαστεί, γιατί ο πόλεμο θα τελειώσει και να τελειώσει σε 20 μέρε, σε ένα μήνα, το Μάη τον προβλέπουν, όλο αυτό με τι σχέσει Ρωσία-Ευρώπη και η αναμπομπούλα και η αναστάτωση δεν είναι υπόθεση ενό-δύο μηνών. Θα τραβήξει. Περισσότερο είναι ότι δημιουργείται ένα κλίμα ανασφάλειας συνολικό στην Ευρώπη και πρέπει να πάνε σε εξοπλισμού στα λεφτά, ξεκίνησε η Γερμανία με τα 100 δις. οπότε δεν φτάνουν για τις βασικές βασικές ανάγκες. Ευτυχώς έχουμε τον Κικίλια στο Υπουργείο Τουρισμού, ο οποίος προσωπικά ο ίδιος θα μας γεμίσει το σακούλι. Δημιουργήσαμε μέσα από την κρίση μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μπραντάροντα την ξανά στο εξωτερικό ως ασφαλή προορισμό Από τη δουλειά μας στην αρχή πανδημίας Και αυτό έφερε τουρισμό εκεί που άλλες χώρες δεν είχαν το 20 Και πολύ σημαντικότερο το 21 Και θα ενισχύσουμε το τουριστικό μας προϊόν παγκοσμίω Και θα φέρουμε εισόδημα στη μέση ελληνική οικογένεια Σε ευχαριστώ Παναγία Και θα φέρουμε εισόδημα στη μέση ελληνική οικογένεια. <Τι> Έχουμε ένα σακούλι το οποίο είναι έσοδα για να πάνε στη μέση ελληνική οικογένεια. Προσπαθούμε και προσπαθώ να το αυξάνω καθημερινά. Μπράβο! Σαν το Φεβρώνα Γεωργίτσι που είχε πάει στο νησί και έλεγε Θα σα φέρω τουρίστε. Και ήρθαν οι τουρίστε και κλέβαν κατοικώτε. Και βγαίνουν οι βολιατζέ που τηγάνιζαν το τηγανίο του Κεφτέδες Και η Μάρθα Καραγιάννη και φωνάζαν τι είναι αυτά που μα έφερε. Έτσι λοιπόν και εδώ ο Κικίλια θα μα φέρει τουρισμό και θα γεμίσει το σακούλι μα. Του καθενό το σακούλι για να έχουμε καταθέσει ώστε να, όπω λέω στουρνάρα, να τι ρίξουμε στα χρέη μα. Τώρα που από εδώ και πέρα τα χρέη θα είναι πολύ περισσότερα από του πολύ καλού ακόμα μισθού. Πόσο μάλλον του χαμηλού ή του ανύπαρκτους μισθού, γιατί είναι και αυτοί οι άνεργοι, του οποίου φροντίζει η κυβέρνηση, που δεν έχουν αυτοκίνητο, γι' αυτό δεν μειώνει το φόρο, για να μην ωφεληθούν αυτοί που έχουν αυτοκίνητο. Πόρο σε καγέν. Όλα τα παλαβά μέσα σε 10-15 μέρες έχουν ακουστεί. Α, ένα από αυτά τα παλαβά ακούστηκε σήμερα το πρωί. Υπάρχουν συν και υπάρχουν και πλήν στο ρόλο Μάλιστα. της Τουρκίας αυτή τη στιγμή. Η, η Ελλάδα προσέρχεται με μια... Νομίζω ότι φάνηκε κιόλας, αν θέλετε, και στον τρόπο με τον οποίο από την εικόνα είδατε τον κυριακό τον Μητσοτάκη, με μια σημαντική αυτοπεποίθηση. Τυχαίο, δεν νομίζω. Don't think that you're make me some peace someday. got your face. Somebody better put you back into your Νομίζω ότι φάνηκε κιόλας αν θέλετε και στον τρόπο με τον οποίο από την εικόνα είδατε τον κυρίακο τομιτσατάκη με μια σημαντική αυτοπεποίθηση. Ότι νανε. Να όχι, διαφωνώ ακόμα με τον Κυριάκο Συμφωνώ με την Τώρα Τόραμπακο Είχε μια αυτοπεποίθηση. Τον έβλεπε προχτές και ήταν λογικό να έχει αυτοπεποίθηση γιατί έριξε τις τιμέ του φυσικού αερίου. Με την επιστολή και μόνο. Έκατσε δηλαδή μόνο. Του γράφει μια επιστολή. Τη στέλνει γραμματό του Μοσάλια κτλ. Με COVID. Και αυτή η επιστολή με το που πήγε στι ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε και κυρίω στι αγορέ αμέσω. Άλλαξαν τα πάντα. Έπεσε η τιμή του. Φυσικού, αερίου. Σε συνέχεια, αυτών που είπε ο κύριο Στουρνάρα πριν, ότι υπάρχουν καταθέσεις άρα μπορούμε να τι δώσουμε στα χρέη που δημιουργούνται και θα δημιουργηθούν με πολύ ταχύ ρυθμού. Έχουμε κάποιου συμπολίτε μα οι οποίοι είναι μίζεροι. Τον ανακοινώσει είναι καλά, να τα πραγματοποιήσει και Δεν τα πραγματοποιούν. Τι θα πάρουμε, ό,τι πήρα μέχρι τώρα. Ένα αρχίδι. Να πάρουμε ένα αρχίδι. Επιταγές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις ανατιμήσεις, για τα καύσιμα. Οι μου όλα παραμύθια είναι αυτά. Πιστεύτε στον Μητσοτάκη. Θα πάρουμε ό,τι τώρα. Τα α, α, Αυτά λοιπόν θα πάρουμε γιατί θέτει ένα ερώτημα. Ο συγκεκριμένος κύριος τι θα πάρουμε και αμέσω μόνο του το μοντάζ, το χτίσε, δεν πήραξα εγώ κάτι εκεί στα κουμπιά, μόνο του τοποθετήθηκε. Ήρθε η Ατάκα η γνωστή και περιέγραψε ακριβώς τι θα πάρουμε. Η λύση βεβαίω είναι στην αντιπολίτευση γιατί όποτε γίνουν εκλογές υπάρχει το κόμμα. Το επόμενο που είναι στη σειρά θα ακούσουμε πώ το περιγράφει όλο αυτό που σα είπα εγώ εδώ τώρα το Πολύφυλλο Σιριζέικο, ο Στέλιος Κούλογλου, Ευρωβουλευτή του Κόμματο. Με όλο το πε περιβάλλον, του εκλογικού νόμους και τα λοιπά θα ήταν αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλος τυχοδιοκτισμός να, γιλότανε, να έμενε η χώρα δύο μήνες αγκυβέρνητη μέχρι που να σχηματίσει η κυβέρνηση γιατί σίγουρα με την πρώτη εκλογέ δεν θα σχηματίζεται η κυβέρνηση. Θεωρώ ότι Α, ο κύριος αυτό δω... λέτε ότι δεν δε θα υπάρξει κυβέρνηση από την, απ την Ελλάδα. Το ε, λέω ε... αυτό γιατί από το ΣΥΡΙΖΑ πολλοί λένε ότι βεβαίω θα υπάρξει, αν βγάλουμε συνεργασία τέλο πάντων. Δε, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή προκύπτει, ε, προκύπτει από τα σημερινά δεδομένα. Πιστεύετε βεβαίως. ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι πρωτοκόμμα, Όπω είναι τα σημερινά δεδομένα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι το πρωτοκόμμα. Όμω εγώ δεν μπορώ. Πιστεύετε δεν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι πρωτοκόμμα, Όπω είναι τα σημερινά τα δεδομένα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι το πρωτοκόμμα. Κλάφτα Χαράλαμπε. Πολύ ωραίο ευρωβουλευτή του κόμματο. Ενώ όλοι λένε είμαστε πρωτοκόμμα, δεν είναι σωστές. Πάμε, κυβερνάμε να τελειώσει όλο αυτό. Βγαίνει ο ευρωβουλευτή και λέει δεν είναι πρωτοκόμμα, δεν θα υπάρχει κυβέρνηση. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Βέβαια έχει ξαναχτυπήσει ο Στέλιο Κούλογου, δεν είναι πρώτη φορά. Τα καταγράφουμε και πάμε παραπέρα. Πάμε στα αισιόδοξα. Γιατί είναι απεσιόδοξο ότι θα είναι πρωτοκόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το συζητάμε. Πάμε στα αισιόδοξα, τα αισιόδοξα τα περιγράφει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να κλείσουμε αυτή την ενότητα των παροχών ε, και μάλιστα εδώ τους δίνει και έναν προσδιορισμό, είναι η λέξη μετρημένα. Η κυβέρνηση συνεχίζει για όλη την κοινωνία τις μεταρρυθμίσεις που διασφαλίζουν συνθήκες δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης, αύξηση τη απασχόλησης και των εισοδημάτων για όλους. Και σε όλα αυτά έχουμε ήδη απτά και μετρημένα αποτελέσματα, έχουμε ήδη απτά και μετρημένα αποτελέσματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 τα οποία μεταφέρονται από την κυβέρνηση στην κοινωνία. We will, we will Αυτά λοιπόν θα είναι μετρημένα και θα μεταφερθούν από την κυβέρνηση στην κοινωνία όπως λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μάλιστα μετρήσαμε εμείς τα πρώτα εννέα τώρα για τα υπόλοιπα θα μετρήσετε κι εσείς κάντε κάτι 21-1080-80. είπαμε όσοι έχετε καταθέσει εμείς εδώ καλά περνάμε στην Ελλάδα Πρώτον, έχουμε ηγεσία, αν και άρρωστη ενώ με COVID, που πρωταγωνιστεί στο παγκόσμιο στερέωμα, στην παγκόσμια σκηνή, την πολιτική. Έχουμε καταθέσει, μπορούμε να αντέξουμε όσο και να κρατήσει ο πόλεμο. Τι άλλο έχουμε, έχουμε τα καλύτερα. Έχουμε νικήσει την πανδημία, έχουμε επιτυχίε σε όλου του τομεί. Έχουμε ήλιο, μην το ξεχνάμε, και λίγα σύννεφα. Ε, το αντίστοιχο ακριβώ συμβαίνει στην δίσμυρη Ουκρανία. Ο Μακελάρη από πάνω έχει εισβάλει εδώ και 20 μέρε. Ε, νομίζω ότι τι τελευταίες δύο-τρεις σύμφωνα με αυτά που έρχονται από τα διεθνή μέσα βομβαρδίζει κανονικά αμάχους, απροκάλυπτα αμάχους, πολυκατοικία έβλεπα και στο Κίεβο σιγά-σιγά στα περίχωρα του Κιέβου ε, είναι οι κάτοικοι εκεί, ε, προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν οι εικόνες που έρχονται είναι τραγικές και το πώ ζουν, με ποια απειλή μπορούν να ζουν και το τι χτίζουν, τι βάζουν κάτι σακιά με άμμο βάζουν κάτι σιδεριέ που και καλά θα αποτρέψουν τα άρματα μάχης λογικό είναι όταν δέχεσαι επίθεση να κάνεις ό,τι μπορείς και όλο σου το 24 ωρο να είναι αφιερωμένο σε αυτό αλλά ακούγε έναν ειδικό που λένε όλα αυτά μπορούν να φύγουν με μια βολή από ένα άρμα μάχης προφανώς και δεν έχει σημασία αν θα φύγει ε, τα σακιά τα, με την άμμο που βάζουν εκεί ένα άρμα μάχης μπορεί να τα περάσει όλα αυτά αλλά είναι η ανάγκη των ανθρώπων των Ουκρανών, των κατοίκων του Κιέβου, να κάνουν κάτι για τη ζωή τους, να δείξουν ότι υπάρχουν, να δείξουν ότι αντιστέκονται. Είναι απολύτως σεβαστό, θα το κάναμε όλοι, αν ήταν για τον τόπο μας και ερχόταν ένας μακελάρης πολύ πολύ ισχυρός να πάρει μια ίντσα του, του τόπου του δικού μας, όλοι θα το κάναμε. Είναι πολύ ανθρώπινο και είναι πολύ φυσιολογικό και πολύ υγιέ. Αλλά αυτό που γίνεται με, τα, με τις κατοικίε με τους ανθρώπους έχει ξεπεράσει και έχει χάσει προφανώ σε διεθνές επίπεδο η Ρωσία όποιο έρισμα μπορεί να είχε, δεν ξέρω αν είχε αλλά και σε πάρα πολλού που την υποστήριζαν βλέπουν ότι όλο αυτό είναι μακελιό κανονικό και βάλει κατά αμάχων, δεν υπάρχει χειρότερο από το να βάλεις κατά αμάχων, ξαναλέμε στα 22 πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα που υποτίθεται αυτά είχαν ξεχαστεί Είχαν μπει στα χρονοτούλαπα και με συνθήκες αλλά και με τις συμπεριφορέ των έθνων. Κάπως αλλιώς τα λύναν τα πράγματα. Ε, και είναι και πρόσφυγες από τη Μαριούπολη. Όσοι κατάφεραν να φύγουν από αυτή την κόλαση γιατί η Μαριούπολη έχει ισοπεδωθεί. Είναι μια κόλαση κανονική. Ε, μια κυρία θα ακούσουμε εδώ. Μιλά ελληνικά. Μας διευκολύνει αυτό. ώστε να καταλάβουμε τι ακριβώς λέει. Ірθα από την Україні, από την Мариуполі, μετά, дві підея. Піра μόνο м'яцянта, με χартья, και μόνο фотографії з підею. Ήταν πάρα πολύ δύσκολо, γιατί, εγώ, με τα підея, με τον άντρα μου, και ο γονίστου, έκαцσα. Έзто, καταθήγε τρεις μέρες, και μετά, πήρα απόφαση, να φύγω από την Μόλις, Переса в Маріуполі, інші стратіоти з моїх пів. Мій пас Акрі, на пас моно-месе є ті ехівом весь. Мікроз, кафемерографія, грамота з тим баба, але й опоти за пам'ять з тим На пам'ять Одного ранку ще на світанку Земля здригнулась і враз закипіла Наша кров ракети з неба Колони танки і заривів старий Дніпро, ракети з неба, колони танки і заривів старий Дніпро. Ніхто не думає, ніхто не бачить. Είναι το Μπελατσάου στα Ουκρανικά το τραγούδι για μια κοπέλα με την κιθάρα της Έβλεπα επίσης, ε, δεν θυμάμαι από ποια πόλη, μια κοπέλα στο βοβραδισμένο διαμέρισμά της Σπασμένα τζάμια, χώματα, σκόνες, οβάδες, έπιπλα ανακάτω Ήταν το πιάνο στη θέση, τη, θέση του Και είχε πάει και έπαιζε πιάνο σε όλο αυτό το σκηνικό, με ανοιχτά τα παράθυρα, με το κρύο, με το χιόνι. Έπαιζε πιάνο. Προσπαθούν να κρατηθούν όπω μπορούν. Εννοείται η αλληλεγγύη μα στον ουκρανικό λαό με όλα αυτά που συμβαίνουν ε, αυτή τη στιγμή. Είναι δεδομένη. Και πριν ξεκινήσει όλο αυτό, και ενώ συνεχίζεται και όπω θα συνεχιστεί. Αυτό έγινε και χθε στο Σύνταγμα. Έγινε μια τέτοια συναυλία που ήταν καλλιτέχνε πολλοί και η Νατά Αμποφίλιο. Και ύψωσε τη γροθιά η Νατά Αμποφίλιο. Και λογικό όλο αυτό προκάλεσε πολλά συναισθήματα σε πάρα πολύ κόσμο και εκφράστηκε όπως μπορούσε και όπως τέριασε στην ποιότητα αυτού του κόσμου. Είναι λογικό γιατί οι υποφίλοι είναι και νέα και όμορφοι και με φωνάρα και με τραγουδάρες και σούπερ ταλαντούχα και με πολιτική άποψη και με θάρρος να λέει αυτή την άποψη. Ε, πώς να αντέξουν οι νεοφιλελεύθεροι χλεχλέδες όλο αυτό το θέαμα και όλα αυτά τα ακροδεξιοσούργελα. Πώ να αντέξουν τα ξεπλήματα τη διαχρονική απειλή σε αυτόν τον τόπο που πουλάνε σαν κάτι βαθιστόχαστο τι επιτελικέ τρίχε που πλασάρουνε. Απολύτω λοιπόν λογική η αντίδρασή του στη συμμετοχή τη Μποφίλιο στη συναυλία κατά αυτού και όλων των πολέμων και ακόμη πιο λογική η αντίδρασή του στην υψωμένη γροθιά. Όπω γράψαμε και στο σχετικό tweet παραφράζοντα το πολύ δημοφιλέ τραγούδι τη, Η γροθιά πονάει όταν ψηλώνει. Ακροδεξί λοιπόν και δεξοί περαστικά. Τέτοιε εικόνε θα υπάρχουν πάρα πολλέ και δεν είναι μόνο εικόνα και το ξέρετε, είναι κάτι παραπάνω γιατί όλο αυτό είναι υγιωμένο με τον κόσμο. Μπορεί η γροθιά να ήταν εκεί ψηλά, έφτανε στα πόδια, στη σκηνή, έμπαινε κάτω στο Σύνταγμα και από εκεί σε όλο τον τόπο, τον ματωμένο αυτό τόπο, δεν μπορούν να ξεχαστούν βασικά πράγματα, βασικέ αξίε. Όσο και αν θέλετε, όσο και αν προσπαθείτε, καταφέρατε πολύ απλά να μα διασκεδάζετε. Ελληνοφρένεια είναι όλο αυτό που ακούτε. Θα πάω ακούσουμε το πρώτο μέρο του λαού και εδώ είμαστε. Τι μέρα ξημέρε, τι μα βρήκε σήμερα. Τι κάτω μαύρη, πάτε, ημέρα, το... μαύρη μέρα. Το ημερήσιο τεστ το οποίο έκανα σήμερα το πρωί. Βγήκα θετικό. Πώ να δουλέψει τώρα αυτή τη βδομάδα, πώ να ξεκινήσει. Μια ο Μιχαλολιάκο προχθέ, μια ο Μητσοτάκης τώρα. Πραγματικά. Ζώρικα, πολύ, δεν ξέρω. Πολύ ζώρικα. Θα έπρεπε να γίνει ένα. Η ακροδεξιά πραγματικά. στην Ελλάδα τον πίνει άσχημα αυτή τη στιγμή. Να κάνουμε. Είναι, είναι σχέδιο, είναι σκοπιμότητε. Δεν είναι σκοπιμότητε, αδρέφε. Εντάξει, δεν λέω, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι είναι και τα troll στο Twitter χαμένα. Δεν ξέρω τι να γράψουν. Ελάτε πραγματικά. Δεν, δε ή, δεν να είναι, να είναι να στο εγώ. καλά του να δώσει γραμμή. Πάλι καλά δε λεφτά δεν το Δεντόπασκό το και μια πέμπτη να μην μπορεί να πάει τρίμερο. Βλάχιστον που θα μπορέσει να ευχαριστήσει με το κύριο κόστο, να μην μείνει μέσα. Α, ah, με εννοείται ότι δε θα δε περάσει πέντε μέσα μέχρι την Παρασκευή, σωστό. Βέβαια, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί θα το τηρούσε. Δεν υπήρχε περίπου yeah. να φύγει. Μα την παρακάλε. Τώρα δεν είπε να τον νόμο μου κανένα στην κανένα λογο. Τέλο πάντων, αλλά και ένα καλό από όλο αυτό το πέρα που έγινε ρε παιδί μου, είναι ότι θα δουλέψει. Κατά συνέπεια θα απομονωθώ στο σπίτι και θα ελαφω από εκεί. ξέρουμε ότι τώρα τουλάχιστον κάποιε δύο-τρει μέρε λέει ότι θα δουλεύει. και από το σπίτι, ε σωστό. Σοφαί, Αλλά ε, στο σπίτι ε. δεν είναι εύκολο τώρα. Λίγο να πάει να ανακατέψει τον τραχανά, μην Λίγο <σχ> τα παιδιά να τα διαβάσει, να τα ξεσκάτσει. Δεν είναι απλό. <σχ> <σχ> ναι, ναι, ναι. Μπορεί να κάνει λίγο να. Να σου χτυπήσει το κούριε. <σχ> <σχ> αποσυντονίζεσαι. Έλατε, έλατε. Δεν είναι εύκολο και αυτό <σχ> που <σχ> τραβάει. <σχ> <σχ> δηλαδή είναι ο Κυριάκο και αντέχει. <σχ> Άλλο στη <σχ> θέση <σχ> του, <σχ> τέλο <σχ> πάντων. Τελικά ο Άδωνη είχε δίκιο. Πάντα έχει. You μα είπε να κάνουμε μεγάλου σταυρούς. Θα κάνουμε το σταυρό μα. Ξεκίνησα εγώ μεγάλου σταυρούς και κοίτα δει τι έγινε. Θαύμα. Γίναμε φίλοι με τους, uh, του Τούρκου. Ο αρχηγό τη Χρυσή Αυγή έχει μπει στην εντατική γιατί να θα ψοφήσει. Ο Μητσοτάκη αρρώστησε. Εγώ θα ξεκινήσω ξανά πάλι μεγάλου σταυρούς. Όλα θα μα πάνε καλά τώρα. Μόνο με μεγάλο σταυρό θα Ελλάδα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μην με παίρνετε για τρελό. Αποστόλαι καλησπέρα, καλή εβδομάδα Καλησπέρα, φίλε. Πρώτον, respect για την παράσταση που έδωσε στο, το Σάββατο. Μπράβο, σου. Ή, ήσουν εκεί. Ε, με τον φίλο μου τον Μιχάλη ήταν εκεί. Είδαμε respect, ωραίο. Δεν ήρθε να μου μιλήσει. τι να έρθω να σου μιλήσω, Με να πίσω-πίσω εκεί πέρα δεν μα έβλεπε. Τι να κάνω. Μετάβρε, λακ. Στο τέλο. Χάχα, χα. <laughs> Έλεμε, δεν προλαβαίναμε μόραι. Γιατί... Ναι, ναι, δικαιολογίε δεν πειράζει. Να σε καλάω, ούτε εγώ ήθελα να σε δω. <laughs> <χει> λοιπόν, α σου πω κάτι τώρα. Πρώτον ε, για τον καφετζό, καφεντζόπουλο για τον παλιωμαλάκι. Τον, τον πήγαινε και όλα έχει κάνει καλέσει ταινίε, κάτι ρεβάυση, κάτι παγκόσμια, κάτι τέτοια. Αλλά τι θα πει μέσα από ένα μάλιστα. Έχει... Κοίταξε να δει. Τα λέμε το πολλοί yeah. άνθρωποι έχουν. Πώ χρησιμοποιεί το ταλέγιο έχει σημασία. Σωστά, σωστά. Μια έγινε ποταμήσιο, μια έγινε πασόκοσ, μια έγινε δρασίτη. Να πάνε να κάνει και αυτό και όλα αυτά τα κόμματα. Λοιπόν, ένα αυτό δεύτερο, α πω κάτι σημαντικό. Μα φαίνω από έγινε πιγκέντα, γιατί γυναίκα μου ένα σκάλα. Καλό παιδί. Και... Ο, α, ναι, τι τι δασκάλα, συγνώμη. Δασκάλα, σε δημοτικό. Σε δημοτικό. Mm. Λοιπόν, Λοιπόν, άκου, άκου, μαθαίνω από έγκυρες πηγές ότι πάνε και προγκάνε, λένε, λένε, ναι. Κάτι μάγκε πάνε και μπροστάνε. Λέει τι μάδε άμα είναι από τη Ρωσία και τα παιδάκια του και εντάξει και. Υπάρχει λίγο μια χολή. Λοιπόν. Άντε καλέ, αποκλείεται. Α, αποκλείεται όμω. Δεν Έλληνα. υπάρχει Έλληνα. χολή λοιπόν, μέσα μα. Λοιπόν, να κόψουν λίγο λάσπη. Λοιπόν, γιατί άμα συνεχίσει αυτή η κατάσταση δεν ξέρω κι εγώ που θα φτάσουμε, έτσι. Οπα. Άμα συνεχίσει αυτό το ξεφτιλίκι δεν ξέρω κι εγώ πού θα φτάσουμε. Ψ. Και δυνατόν τώρα να, έρθει, να έρχεται τώρα η μάδα με το παιδί και να τη λοξοκοιτάνε κάτι μικροαστή και κάτι μικροαστέ. Λε και είναι αυτή η οποία ρίχνει τι βόμβε στην Ουκρανία. Είμαστε θεοπάλαβοι. Κοίτα. και η ηλικιότητα στον τόπο αυτό περισσεύει να το πούμε και αυτό. Είναι το ταλέντο ένα κομμάτι αλλά και η ηλικιότητα δηλαδή να είναι καλά ε, όποιος μας την έδωσε απλόχερα την έδωσε. Απλόχερα την έδωσε δεν έχω παράπονο. περισσεύει έχουμε πάρει και στη τσέπε σωστό αυτό που λες λοιπόν αλλά λι, λίγο κράτη λίγο κράτη α συγκρατήσουν την ηλικιότητα τη για το σπίτι τους δεν την γουστάρουμε στα σχολεία αυτό να τους πεις Κάποιοι είναι εξωστρεφής τι να κάνουμε Θα σου πω κάτι, από χτες που επισκεφτεί ο Μητσοτάκης στον Ερτογάν Ξέσαι ποιε είναι οι τέλειες λέξεις στα ελληνικά του Ερτογάν που έμαθει σήμερα ότι έχει κορονοϊό Ποιες, Πέρι... τι Όχι, Μητσοτάκη γαμ***σε, φιλιά Ο πρωθυπουργός πρωταγωνιστεί όπως γνωρίζουν όλοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο Αναλαμβάνοντας ουσιαστικές πρωτοβουλίες oh! Στα ενεργειακά προβλήματα που εγγύρονται μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Μουσική Επιβεβαιώνεται άλλωστε η επισήμανση αυτή από το γεγονό ότι από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε η πρόταση του Πρωθυπουργού και υπήρξε το ανακοινοθέν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής η τιμή του φυσικού αερίου έχει υποχωρήσει σημαντικά. Πολύ καλό είναι αυτό. Πρέπει να το ακούμε ένα 20 λεπτά, να ακούμε τα καλά νέα και τι μπορεί να κάνει με μόνο μία επιστολή. Γιατί έχει κι άλλε ικανότητε, πολλέ. Αλλά με μόνο την επιστολή. Ε, ακούμε ένα Α του Βελόπουλου, στα ενδιάμεσα εδώ από την αρχή, να ακούσουμε πώς προέκυψε αυτό το Α. Ξέρετε. Καλημέρα. Ξέρετε. Ένα πράγμα θα του σταματήσει αυτούς όλους τους ε, τα και αυτά, τους δημοσίου υπαλλήλου. Πότε θα έρθει η στάση πληρωμών, αυτό θα τους πονέσει και τότε, τότε θα ξεκρίσουν. το, το βλέπει να α, αυτό. Το ακούω αυτό, ναι. αλλά μην νομίζει ότι αυτοί θα πονέσουν και πολύ. Άμα δεν πάρει ο άλλο το μισθό του, το Μινιάτικο να δείτε Α, εννοεί. Α, όχι να μην πληρώνουν οι πολίτε. Να μην πληρώνουν. Άμα το. Α, Για του δημοσίου υπαλλήλου μιλάω εγώ. Ξαναγκαζώνει ένα πράγμα. Ωραίο ήταν. Ακούσαμε πριν τον Δημήτρη Κονόμου από την πρωινή εκπομπή του Σκάι να λέει το κουκουέ ανεβαίνει στι δημοσκοπήσει γιατί στηρίζει η Ρωσία, είναι υπέρ τη Ρωσία. Θα το ακούσουμε τώρα από πιο έγκυρο αναλυτή από την πρωινή εκπομπή του Λιάγκα. Ακούστε να δείτε με, τώρα, με επειδή ε, μιλάτε, μιλάτε, μιλάτε. Αλλά δεν λέτε την αλήθεια να καταλάβει για ο κόσμο. Γιατί ρησίτε να μιλάτε με ψέματα. Όχι βρέ, Ευαγγέλιο, αλλά τα λέτε έτσι καλυμμένα γιατί φοβάστε κάτι Εδώ, πάντα δεν όλοι. Δηλαδή, μην φοβάστε. φοβάστε. Όσο μα έχει, το καθένα μα έχει. Δεν, Εδώ είναι μια συγκέντρωση του ΚΚΕ προφανώ ή που ε, λένε κάποιοι, δεν το ισχυρίζουμε εγώ, ότι υπάρχει και. Αληθωρίζουν και λίγο υπέρ του Πούτιν. Άρα, επειδή αληθωρίζουν και λίγο υπέρ του Πούτιν, δεν υπάρχει πουθενά η λέξη Ουκρανία μέσα. Για αυτό εξηγεί. για να καταλάβουμε, ο ίδιο δεν το υιοθετεί, το είπε, αλλά υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι αληθωρίζει το κουκουέ και έπρεπε να ακουστεί έξω από τα δόντια όλο αυτό. Ε, ακολουθεί ο Λάος το δεύτερο μέρος του διαφημίσης και εδώ είμαστε. Μοιά σου yeah. πέρα, καθυπέρα, η συγχαρητήρια στο Θήμιο, είσαστε υπέροχοι κυρίο, αυτό που έκανε σήμερα αυτή την ανάλυση με συγκλόνησε. Α, έκανε και ανάλυση λοιπόν, μάλιστα, το... για πες hey. τι είπε. Hey. Τι είπε, λοιπόν, που έκανε και ανάλυση Μηχές, ναι, τι, τι. Είπε ξεκάθαρα, ξεμπρός. σε όλους αυτούς που παρουσιάζουν τους λόγους, τους διεθνολόγου, τους εθοποιούς, τους ένας, τους καλλιτέχνε και όλα αυτά. Τους είπε, τι είναι να είσαι καλλιτέχνη, τι είναι να είσαι άνθρωπος, τι είναι να υποστηρίζεις τον άνθρωπο, να γουναίσαι για την ειρήνη, ενάντια σε κάθε πόλεμο, όλα αυτά. Και όχι να γνήφεις, όταν ε, χτυπάει ένας τον άάνο τον και να ε, κατηγορείς κάποιον άλλον που κάνει την ίδια πράξη. βρες, έπιασα με τη δεύτερη. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, ότι θα γανιέσαι με τη φίλη μου τη Σιριζέα που είμαστε σημασίτε και δεν ξέρει τα φάντο, αυτό δεν το είχα φανταστεί. Ό, Ό, ότι θυμάσαι, χαίρεσαι, τι είναι, είναι αυτό τώρα. Θέλει τη, τη Λουκά, αυτό είναι εχθρό. Έχει κόψει καπίστρι, το Έχω δει το πουλάνε <συντα> και στα περίτερα κάτι <συντα> κατουριμένα αλβανικά. <συντα> είναι αυτά, μην τα κάνει, μην τα στρίψει. Άλλαξε λιμάνια. Μη, μη, μη, σου κόφτο, σε χαλάει πολιτικά αυτό ήταν. Ο μπάθος. Ωραίο είναι. είναι. Φιλιά πολλά και όσο για τον αρχίλα τον καφετζόπλο Γράψω στα αρχίδια σου ένας αριστερός του κόλλου. Ήτανε και γιατί να μαζαλίζει τόσα χρόνια. Ελά, Έλα, αποστολή. Έλα. Έχω την πετριά μου και εγώ, γνωστή και μεγάλη, α πούμε, και μου αρέσει να συνδυάζω γεγονότα και παλιότερα και σημερινά. Έκανε ο καναράκη μια φωτογράφηση, ναι. ήταν η Ισούτ. Έγινε που. Τ*** να σκεφτούμε αυτό το θέμα. Και το περιοδικό που την έρθω, το τέφο, κάτι έχει γίνει. Θέλω να πω, εσύ, κάτι έχει γίνει. Α, κέρδισε η τελικά. Ε, με ενδιαφέρει η λιθιότητα, η λιθιότητα. Εγώ αλλού το πάω. Αλλού το ε, πάω. Όχι, και αυτό έχει σημασία του. Έχει η λιθιότητα κέρδισε και κατέβηκε το περιοδικό, πούμε, α πούμε, επειδή Πήγαν κάτι ζαφά πανελίστε εκεί πέρα και λέγανε: Εγώ δεν έχω δει το Χριστό μετεκολτέ. Ενώ αν τον δει φαντάρο θα είναι εντάξει. Άλλο, άλλο, άλλο λέω: Θυμάστε το Σαρλί ετώ. Ναι, αμέ. Κάτι ζεσου οι Σαρλίδε λοιπόν τώρα πού είναι να μιλήσουνε για την ελευθερία του λόγου, για την ελευθερία τη έκφραση. Παπαριέ. Ακριβώ, ακριβώ. Να σου πω: Ζεσου οι ήταν επειδή το Σαρλί Εντό ήταν μόδα τότε. Να Γιατί σε Ζεσου οι δεν του είδαν να οι οι Αυγανοί. Όχι, ρε, είναι Λε. Γιατί καθαρά ταξικό. Το τους, πω, αλλά το το... Τους, σωστό. Να σου πω, έφαγα με την παραγγελία μου. Τι είχε ζητήσει. Ε, δεν σου να μου, να πάρει το βελόπουλο το τηλέφωνο τώρα τον Α, πιστολιά. Ναι. Γιατί ρε, φίλε, κάτι... γιατί, εφ... ε... γιατί δεν έχει γιατί στην πιστολιά, γιατί μπαμ, μπαμ. Καλά, ρε. Να μπορούσε, Ναι, ναι. Καλησπέρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό που κάνει, φίλε και ο Θεμίο. Είμαι βορειολαδίτη. Είναι μία ώρα τη ημέρα από την εβδομάδα που με κρατάει ζωντανό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμαν. Τίποτα άλλο. Ναι. Καλό είναι αυτό. Πέντε ώρε τη εβδομάδα είσαι ζωντανό. Οι είναι το θέμα. Τα Έχει κάτι το site. Αριδέα. Αριδέα δεν θα έρθω. Επειδή περιστοιχίζομαι από βελοπουλαίου, θρησκευόμενου και τέτοια, γι' αυτό λίγο κρύβομαι και αυτό και δεν μπορώ να βγω στη φόρα. Είμαι, είμαι, είναι η κατάσταση τέτοια δικιά μου τώρα που δεν μπορώ να τα πω. Oh, Αλλά ευχαριστώ πολύ. Σκοπιμότητε, κατάλαβα. Κάθε ένα όπω το καταλαβαίνει. Σκοπιμότητε, πολιτικέ, άλλα κόλπα. Από τα μέσα τη καρδιά μου, τι να πω. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. <Το> Σαν σήμερα το 1884 γεννήθηκε ο Άγγελος Χικελιανός Ποιητής και όχι μόνο μορφή Και πάνω σε αυτόν πάτησαν οι επόμενοι Και άνοιξε και δρόμους Και όταν λέω και όχι μόνο είχε μια προσφορά πέρα από την πίση με, ε, Πάρα πολλά που άφησε πίσω ε, Ένα από τα έργα του είναι το Πνευματικό Εμβατήριο Η στο το έχει Η Μαρία Φαραντούρη το τραγουδάει Εκεί μιλάει για τον ήλιο Ένα από τα έργα του Οδυσσέα Ελίτη είναι το... πάλι μιλάει για τον ήλιο. Ε, τα βάλαμε λίγο μαζί για να τι μας θυμίζουν τους ανοιχτούς λογαριασμούς που έχουμε όλοι με τον ήλιο. Σιδιώτικο διάλογο για τον ήλιο. Είναι αυτοί οι ανοιχτοί λογαριασμοί που είπαμε πριν. Ένα χρέο που έχουμε, μα λένε και οι δύο σηκώστε τον κάντε κάτι, αλλά περιγράφουν και τι δυσκολίε. Και οι δύο και είναι ωραίο αυτό ο στίχο που λέει ο μπρος, Παιδιά και δε βολεί μοναχό του να σηκωθεί και δίπλα ο ελίτη θέλει δουλειά πολύ για να γυρίσει ο ήλιο. Κάπω έτσι με αυτό το διάλογο, μουσικό πάντα, με κλειστοράκη και στα δύο, πηθώ τη φαραντούρη, τέρατα όλη. Τάνουμε στο τέλος, μας κολλάει το πνευματικό εμβατήριο στο τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Να σου πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα θέλω να κάνει κάτι να σταματήσει λίγο το πάρκο εδώ πέρα, γιατί σε τηλεφωνώ από Ελληνορώσων. Ελληνορώσων και έχουμε κάτι θέματα τώρα. Δηλαδή, τι μα δεν θα έχετε δηλαδή. θέματα, Ελληνορώσων. Έχει να περάσει ο παλιατή να πούμε μια εβδομάδα και έχουμε κάτι σφυργιά, κάτι τρεπάνια και δεν έχουμε που να τα δώσουμε. Κατάλαβε τώρα τι τραβάμε εδώ πέρα. Αμά. Ah, και ο ριζοσπάτη είναι τη εβδομάδα τώρα. Από όταν ξεκίνησε ο πόλεμο δεν έχουν ανανεωθεί τα περιπέρα, κάτι πρέπει να γίνει. Mm. Λοιπόν, θέλω να, να σου πω κάτι για τα 200 χρόνια που πέρασαν από την επανάσταση. Το μόνο πράγμα που θα θυμάμε θα είναι. Η Ακελοπούλου, έτσι δεν τη λένε, αυτή που φορούσε τα ωραία αυτά τα ρουχάτια. Αυτά λοιπόν θα μου μείνουν να αυτά Και θα μου μείνουν να ξέχαστε και η εκπομπή που έκανε 25η Μαρτίου ο Αυτή την εκπομπή την έχω ακούσει πέντε φορέ. Έκανε 25η Μαρτίου. Ε, δεν έκανε. το έκανε το τι είναι Ελλάδα. Α, ναι. Ε, αυτό ήταν πολύ ωραίο. Και μέσα σε όλα αυτά, επειδή γίνεται αυτό τώρα με την Ουκρανία και στέλνουμε βοήθεια εκεί. Και κάποιοι βγαίνουν και λένε, Την Κύπρο λέει, Δεν τη βοηθήσατε όταν είχε την ανάγκη τότε που έγιναν όλα αυτά. Έψεξα και βρήκα κάτι το. Το 1976, νομίζω, στη Eurovision, ξέρει ότι στείλαμε εν μέσω του Χατζηδάκη τότε και της Μαρίας Κοχ Μαρίζα Κοχ Μαρίζα Κοχ ναι, οκ, okay, sorry, πώ λέγεται. Ένα τραγούδι με το οποίο ουσιαστικά θρυνούσαμε την εισβολή της Κύπρου. Έχαμε νεύρα, ας πούμε, που βάλανε στην Eurovision την Τουρκία να τραγουδήσει. Δηλαδή δεν κάνανε πάρκο στην Τουρκία που έκανε κανένα. Κάνουν ένα υπάρκο στην Ρωσία που κάνουν αυτά τα πράγματα τέλος πάντων. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν το πιάνει στο. Όχι, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία. Χάρηκα που σ' άκουσα. Έγινε, έγινε. καλά. Έλα, μωρέ, πάνω από Πού είσαι τόση ώρα. Γιατί δεν το συμφωνεί, Δε μου. Καλά, δεν καταλάβα βάλει και χέρι. Χίλια συγγνώμη, Αποστολή. Λοιπόν, είμαι λίγο εκτό κλίματο σήμερα, βέβαια, από τον κούλι με τον κορονοϊό κτλ. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, Αποστολή. Πριν από δύο μήνε, υπήρχαν κάτι λαϊκέ στο Καζακστάν. Ποιο Καζακστάν τώρα, είναι το Καζακστάν Αλλά ίσα ίσα τον προέτρεψε και κιόλας ότι ναι, ξέρει πήγαινε. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή, ποια είναι η διαφορά με την Ουκρανία και το Καζακστάν. Και τώρα είναι το Καζακστάν μία ώρα και 40 λεπτά από, το και, από την Αθήνα. Εντάξει, είναι δύο Δεν το έχω μετρήσει <σχεστά> πόσο είναι, αλλά τέλο πάντων <σχεστά> δεν είναι τόσο. Άλλο η Ευρώπη μα. Our Europe. Η Ευρώπη μα. Our Europe. Ποιο <σχεστά> <σχεστά> Καζακστάν, το... το... το... αυτή το... είναι πίσω από τον ήλιο. Το... Ό,τι τελειώνει σε Στάν. Stan... Είναι καταδικασμένο. <ΣΣΤΟ> Καζακτάν, Πακιστά, <ΣΣΣ> Αφγανιστά, Τουρκμένου, όλα αυτά, του okay, Πεκιστά. Okay, okay. Δηλαδή δεν θα, δε θα κάτσουμε τώρα σε παρακάμ. Αυτή είναι να δημιώσουμε Μονκόλου, παιδί μου. Συμόγολ, Μογγόλ, Μονγκόλιο καταλαβαίνει. <ΣΣΣ> <ΣΣ> ναι, παιδί μου, εγώ άλλο δεν καταλαβαίνω. Εκεί το Νάκο και ο Πούνου ήταν μαζί, δηλαδή, πριν από δύο μήνε τώρα, έτσι. Εκεί όχι... ήταν μαζί, ναι. Παλιά. Εκεί ήταν τσιμπτοκολλητή, τα τσίτσι. Άρα, εμεί τώρα πώ θα επιλέξουμε πλευρά. Αυτή γιατί δεν επιλέγουν πλευρά και είναι μαζί και εμεί πρέπει να επιλέξουμε α πούμε ανάμεσα στου δύο. Δεν μπορούμε να μα τα απέναντι και στου δύο. Απέναντι στου δύο είναι δυνατόν. να πρέπει να πάρεις θέση τώρα. Τι απέννοιζες διότι τι είναι αυτά; Δεν μπορεί να αναυτίσει. Αν τους βάζεις μαζί, ξεπλένεις το πούτι. Νορίστε. Α, ah, Ναι, αναμασώ και εγώ τώρα αυτή τη στιγμή ε. για να καταλάβει το σανό που τρώνε και απλόχερα μοιράζουν ε, κάτι τρολάκια τη δραχμή στο Twitter. Η θέση δικιά μας μάλλον θα πρέπει να είναι απέναντι σε όλου αυτού, γιατί όλοι αυτοί είναι δολοφόνοι ή ενδυνάμει δολοφόνοι τέλο πάντων. Ε, οπότε μάλλον εμεί θα πρέπει να πάρουμε θέση απέναντι σε όλου του δολοφόνους. Ναι, αυτό θέλει μια ψυχραιμία, μια συνέπεια, μια σκέψη. Ε, πράγμα που μα δυσκολεύει, ε. κομματάκι. Να μείνει σε καφετζόπουλο, α πούμε. Να, για αρχή. Mm. Και ήθελα ακόμη πολύ φω να ξημερώσει. Όμω εγώ δεν Παραδέχτηκα την ήτα, να τα λέμε όλα. Ε, ακριβώ αυτό. και θέλα όμω εγώ. δεν Όμω